Σήμερα βγήκαμε στα παλιά μα τέτοια και είμαστε όλοι εδώ. Άρα λοιπόν ο φίλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο μυτσοτάκι Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο μισοτακημένο! <Τι εις το>.... <Ρεσόλου> Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλός, ίσα με τον πόη μου θα είναι. Ρεσό δηλαδή, θα είναι μια κοντή λαμπαδίτσα, ρεσό, γιατί είναι... Κοντό ο κύριο, όπω ο ίδιο δήλωσε, δεν τον έχουμε δει. Καλαματιανό είναι και επειδή είναι πολύ ευχαριστημένο που ανοίξαν τα καταστήματα από προχτέ και μπορεί να πάει, να βγει, να πάει οπουδήποτε, αισθάνεται την ανάγκη να πει στην κάμερα ότι θα ανάψει και πρέπει να ανάψουμε όλοι, όχι μόνο αυτό, λαμπάδε, ρεσό, ρεσό, λαμπάδε δίμετρες που είναι ο Κυριάκο, να του ανάψουμε γιατί πραγματικά μα έχει σώσει και του αξίζουν και λαμπάδε και κεριά και οτιδήποτε άλλο να του το ανάψουμε. Το αξίζει και για έναν λόγο παραπάνω, όπω λέει ο συνάδελφο, ο προλαλή σα. Έχουμε πολύ Μπογδάνο σήμερα, μετά από καιρό. Γιατί είναι σοβαρό ο Κυριάκο. Όχι σε καμία περίπτωση. Γιατί να πάμε σε εκλογέ. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι συνώνυμο τη σοβαρότητα, τη αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα σε Μητσοτάκι. Δεν έχω δει κυβέρνηση να λειτουργεί όπω λειτουργεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο, ο Κυριάκος Μητσοτάκη είναι συνώνυμο, συνώνυμο της σοβαρότητας της αποτελεσματικότητας Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου να μην πεθάνεις ποτέ ρε ποτέ ποτέ Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε Πατρώα γη μας καλεί να την υπερασπιζόμαστε μέχρι Ρανίδος και μέχρι τελευταία σπιθαμής. Η Πατρώα μας καλεί. Είναι συνώνυμο της σοβαρότητας, της αποτελεσματικότητας, της μεθοδικότητας, θα συμπληρώσω εγώ. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, συνώνυμο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα λεξικά πρέπει να ξαναγραφτούνε οι δημοσιογράφοι να τα γράψουν που έχουν και εμπειρία από τα τηλεοπτικά παράθυρα πως ακριβώς μετατρέπουν έναν πολιτικό σε ηγέτη μακράς πνοής και άξιο και ότι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη και διάφορα τέτοια γιατί έχουν ακουστεί όλα αυτά και άλλα τόσα οπότε να ξαναγραφτούν και τα λεξικά να βάλουμε τα συνώνυμα όπως ακριβώς πρέπει να τακτοποιήσουμε δηλαδή ετοιμολογικά τις λέξεις είναι μια τακτοποίηση που πρέπει να γίνει. Έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο, έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη και θα τον ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό και ο Σωτήρα όλων ημών να περιγράφει τι θα κάνει αυτό του, το κεφάλαιο. Το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτω, σκοπεύω να το επενδύσω. Σκατά να πιάνει χρυσάφ να γίνεται, ρε Μαλάκανε. Όχι να το σπαταλίσω. Και να το επενδύσω με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει μέρισμα, τόκο προ όφελο όλη τη κοινωνία. Σε ευχαριστώ Παναγία. Βεφάν Είναι και οι Έλληνες φωνιάδες των λαών μοκάλ. Oh, Η πατρόα μας μα καλεί να την υπερασπιζόμαστε μέχρι ρανίδο και μέχρι τελευταία πιθανή. Δεν είναι δεσμή μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθεί αναλόγω. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ντυθείτε, έχουμε πόλεμο. Τον κάνει ο Μπογδάνο, τον κάνει ο Πλεύρη. Βάλαν και φωτογραφίε του στο διαδίκτυο από όταν ήταν φαντάρι. Ο ένα στι ειδικέ δυνάμει, ο Πλεύρη, και ο άλλο νομίζω λοχεία. Στα όπω δήλωσε. Πολύ ωραίε φωτογραφίε, Και τώρα παιδιά είναι, αλλά είναι διαφορετικό πριν 10, 15, 20 χρόνια. Ε, ε, για τα πράγματα είναι σοβαρά, όπως έλεγε και ο Σπύρος Παπαδόπουλο και η Βίκη Σταυροπούλου. Για τους Τούρκους είναι σοβαρά, γιατί θα φάνε τη σκόνη μας, όπως έχετε καταλάβει, τόλμησαν να κάνουν όλο αυτό που έκανε στον Εύρο που δεν είναι σοβαρό, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κάτι στρατεύματα μαζεύτηκαν εκεί και κάναμε δύο βήματα και είναι και μια εκτακτικτές... Ενημέρωση τη αρμόδια επιτροπή και γενικώ μέχρι στιγμή δεν έχουμε καταλάβει γιατί είναι μέσα στι αντιφάσει και καταλαβαίνουμε ότι κάτι σοβαρό έγινε. Αλλά για τον Πρωθυπουργό, όπω δήλωσε ο ίδιο στη συνέντευξη Ζαχαρέα, δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Όταν λοιπόν αυτό ξεκαθαρίσει, θα μάθουμε τι έχει γίνει. Αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει, να ξέρετε ότι για τους Τούρκου τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θα περάσουν καθόλου καλά και θα καταλάβετε τον λόγο αμέσω τώρα. Κρατάμε όμως τα σύνορα, κρατάμε την Ελλάδα, κρατάμε την οικονομία, ναι, κρατάμε την αλλά δεν Έλληνες είπαμε τίποτα για τις απειλές ζωντανούς. τσαβούς, ογλώ, ότι Κοιτάξτε τώρα, δεν υπήρξε μεταναστευτικό κύμα, γιατί είχαμε την πανδημία, μόλις τα πράγματα... Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Βάστα τη τουρκιτάλογα! Είμαστε, είμαστε έτοιμοι. έτοιμοι, λέτε. Έχετε ακούσει αυτό που λένε στις uh, ταινίε δάσης Bring it on. Έλα έλα, ε, ε, το... Έτσι, το... έλα, έλα, είμαστε έτοιμοι Θα σκοτωθούμε, εσύ ζετάς Έλα, έλα, είμαστε έτοιμοι Άσκονε κυρία Δέσποινα Κιον άσκονε, έσκονε, έσκονε Μαλώνε, ρε Προσπάθησες να ε, διεισδύσεις από τα σύνορά μας στον Εύρο Και έφαγες τα μότρα σου ξανά και ξανά και ξανά Διότι δεν περνάει κουνούπι Διότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν παίζουμε Έλα Δεν περνάει κουνούπι, διότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν παίζουμε. Μη μου. Ναι, Κόντρα. Σε Πας μαλώνεις να πιθάνεις. Μαλώνω, Διότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν παίζουμε. Έλα. Θες. Πας σου, κόσομια κόντρα, να πιθάνεις ρε. Να Πες σου τη Μαλώνεις! Ναι! Μαλώνει ρε! Μαλώνεις εε! Ναι, μάλωτο! Μάλωσε δεν μάλωνο το εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλησε. Εδώ ακούσαμε τον Ζήκο και τον συνάδελφο και βουλευτή να απειλούνε ή να περιγράφουν πώς, ακρι... πώς ακριβώς θα γίνει και τι τέλος θα έχουν οι Τούρκοι επειδή θα πιαστούμε χέρι με χέρι, μαλλί με μαλλί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τα πάνελ, από τα τηλεοπτικά πάνελ. Για την Ισπανία μαθαίνουμε νέα, ε, μαθαίναμε και πριν ένα μήνα μέσα στην καραντίνα, δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, η Ιταλία, η Ισπανία, τα βλέπαμε, τα παρακολουθούσαμε, έρχεται όμως η Σοφία Βούλτεψη σήμερα το πρωί και κάνει μια άλλη αποκάλυψη για κάτι που δεν το έχουμε δει στις οθόνες μας, όμως μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας ως εικόνα. Δεν είναι αυτά που λέω εγώ, δεν είναι τυχαία. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρωθεί Οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υποαναστολή Άρα και είναι στα συσήθεια της Εκκλησίας ας, ας, ας. Και παρακαλάνε για ένα παγωτό Μασ τα παιδάκια ας. Δεν είναι αυτά που λέω εγώ, δεν είναι τυχαία <σταστασίλει> Και παρακαλάνε για ένα παγωτό Μασ τα παιδάκια Μα δεν τα δείχνουν αυτά τα κανάλια να δούμε όλα τα Ισπανόπουλα στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, η Ισπανία τώρα όπω την ξέρουμε, να παρακαλάνε τα παιδιά για ένα παγωτό. Τα έχει δει αυτά η Σοφία Βούλτιμπου. Δεν μιλάει ποτέ έτσι στον αέρα. Άλλωστε αυτή δεν ήταν που είχε περιγράψει και για το τι ακριβώ συνέβαινε στη Βενεζουέλα και το τι θα συμβεί εδώ στην Ελλάδα με το χαρτί υγεία. Το θυμόσαστε τόλι Πατούσε στην πραγματικότητα. Και όπω λέει η ίδια αυτά που λέει σοβαρά. Δεν είναι στην τύχη. Να αποκάλυψε τώρα φαντάζομαι το βράδυ θα δούμε τις σχετικές εικόνες φτωχοποιημένα ρακένδιτα Ισπανόπουλα από τη Μαδρίτη, τη Σεβίλη που είναι και η πιο όμορφη πόλη πάνω το Μπιλμπάο, τη Βαρκελόνη και όλα τα υπόλοιπα να παρακαλάνε να ζητιανεύουν για να φάνε ένα παγωτό γιατί η εκεί κυβέρνηση δεν με ρίμνησε, όπως με εδώ, η εδώ κυβέρνηση που έχουμε να φάνε παγωτό αυτά δεν τα λέει κανείς και τα λέει αναγκάζεται να τα πει Σοφία. Στο ίδιο πάνελ ήταν και σήμερα το πρωί ο Μπάρκα, ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και κάποια στιγμή θυμήθηκε και αυτό. Στον άκουγε τα παγωτά τη Ισπανία, θυμήθηκε τα χαρτιά υγεία της Σοφία Βούλτευση. Εγώ, αλλά η κυρία Βούλτευση είναι η ίδια η οποία έχει κάνει πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρχει χαρτί υγεία επικυβέρνηση. Ναι, βέβαια, μακρύ αμνημόνια για να έχει χαρτί Γερμανία! Υπέγραψες για να έχει χαρτί υγείας <Το> Τρία μνημόνια <Το> έχει υπογράψει <Το> για να έχει <Το> δεν θα είχε... <Το> Διότι δεν θα υπήρχαν πρώτε και δεν θα είχες... <Το> <Το> <Το> Στα μνημόνια, τα υπερταμία Τα Είμαι ξένα κυρίες. φας και έχεις χαρτί υγείας Για σένα γίναν όλα Ορίστε Έδωσε μια συνολική απάντηση Και έλυσε μια απορία δεκαετίας Γιατί μπήκαμε στα μνημόνια Το απάντησε ο Σοφία Βούλτεψη Για να έχουμε χαρτί υγείας Και αυτό φάνηκε στην αρχή της καραντίνας Που δεν είχαμε χαρτί υγείας Γιατί πήγαν όλοι και πήρανε τα άπειρα ρολά, γιατί δεν ήξεραν τι ακριβώ θα συμβεί. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο εδώ, σε όλο τον πλανήτη, στι πολιτισμένες χώρε του πλανήτη. Μάθαμε λοιπόν, έδωσε εδώ την απάντηση με πολύ σαφήνεια και πολύ παραστατικά, γιατί υπογράψαμε τα τρία μνημόνια. Ε, θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τα τρία μνημόνια, για να έχουμε χαρτί υγείας. Βέβαια και η ίδια έχει υπογράψει τα τρία και ψηφίσει και το κόμμα τη τα τρία μνημόνια, για να έχουμε χαρτί Ήταν. Είναι, φαίνεται λίγο παράξενο γιατί για ένα τόσο απλό και αυτονόητο αγαθό έπρεπε να υπογράψουμε τρία μνημόνια και να ζήσουμε με τρία μνημόνια και με τις επιπτώσεις τους να έχουν παραμείνει όπως και τα χαρτιά υγείας βέβαια. Αλλά η Σοφία Βούλτεπ δεν είναι πρώτη φορά που το λέει αυτό όταν και η Νοτοπούλου επίσης βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της το είχε θέσει το θέμα πριν κανένα χρόνο πάλι είχε απαντήσει περίπου με τον ίδιο τρόπο. Τρία μνημόνια υπέγραψαν, παρέδωσαν yeah. όλη την περιουσία. Yeah. Και εγώ να κάνω yeah. στο ταμείο, yeah. παραδόσα yeah. τη Μακεδονία yeah. να για να έχετε yeah. yeah. <σχερία> δίκιο. Ένα κολόκαρτο! Είναι παλό, είναι γερό, είναι πολύ. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Είναι ζαμπισθανό χαρτί. Είναι λευκό, είναι γερό, είναι πολύ. Παναγία τι είναι αυτό. Η απαλότητα <σχερία> που <σχερία> σα <σχερία> αγγίζει. <σχερία> <σχερία> <σχερία> Αυτά λοιπόν. Το έχει σε κασέτα. Το λέει συνέχεια. Λέει, ισχυρίζεται και λύσει του Σιριζέου ότι υπέγραψαν οι Σιριζέοι τρία μνημόνια για να έχουν οι Σιριζέοι, γιατί λίγοι για εσά έχει γίνει όλο αυτό. Χάρτη υγεία, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Όπω καταλάβατε, αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου μετά την καραντίνα. Ενώ μπαίνουμε στην κανονικότητα, στη νέα κανονικότητα, γιατί στην παλιά δεν ξέρω να θα μπούμε και πώ. Ο δημόσιο διάλογο κατακλείζεται από αυτά που ακούμε τώρα. Και όχι μόνο από αυτά. Έχει βαθμολογηθεί ο καπιταλισμό. Είναι το σύστημα μέσα στο οποίο υπάρχουμε. Δόξα Θεό να λέμε, αλλήμονω. Και ο Αδονή, ο αρμόδιο υπουργό ανάπτυξη και βαθμολόγηση καπιταλισμού, χαρακτηρίζει και βαθμολογεί τον καπιταλισμό. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτό το λέω και δημόσια και δεν βοηθάμε να μια σχεδόν απαγορευμένη λέξη στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμό είναι το πιο ευφυέ σύστημα στην παγκόσμια ιστορία. Έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπου, μάλλον δισεκατομμύρια από τη φτώχεια, έχει δώσει την ευκαιρία να προωθηθεί η επισμονική έννοια περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα Και δουλεύει <Τι> Εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό Ο καπιταλισμός είναι το πιο ευφυγές σύστημα στην παγκόσμια ιστορία <Τι> Έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους, μάλλον δισεκατομμύρια ανθρώπου από τη φτώχεια <Τι> έχει δώσει την ευκαιρία να προωθηθεί η επιστημονική έρευνα περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα και δουλεύει Ότι δουλεύει, δουλεύει Τώρα ποιος δουλεύει είναι μια μεγάλη ιστορία Να το πάρουμε λίγο, να μείνουμε λίγο σε αυτό γιατί λέει ότι είναι ευφυής ο καπιταλισμός, είναι ένα ευφυές σύστημα, είναι πραγματικά ευφυές γιατί δουλεύει ο εργάτης από κάτω, παράγει και αυτά που παράγει ο εργάτης τα καρπώνεται ένας άλλος και απολαμβάνει. Τα ωφέλη που έχει ο άλλο. Αυτό πραγματικά δείχνει ένα ευφιέ, ευφιέστατο ε, σύστημα. Από την άλλη, λέει εδώ ο Άδων ότι έβγαλε εκατομμύρια δισεκατομμύρια από τη φτώχεια την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε από κάδου. Και εδώ στη χώρα μα και κάτω από τι γέφυρε στη Νέα Υόρκη και η Ήπειρη ολόκληρη η Αφρική. Είναι πολύ ευφιέ και πραγματικά έβγαλε ανθρώπου από τη φτώχεια αυτό το σύστημα που περίπου 100 δισεκατομμυριούχοι έχουν όσο όλο ο πλανήτη. Τα κέρδη του και είναι πολύ ευφυέ πραγματικά να κοιμάται κάποιο μέσα στη βροχή σε μια πιλωτή πολυκατοικία, σε μια είσοδο πολυκατοικία, στο κέντρο τη Αθήνα, τη Βαρκελόνη, του Παρισιού, του Βερολίνου και ο άλλο να έχει το Λία και να πηγαίνει να πιει καφέ σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πλατεία, τρει-τέσσερι χώρε πιο μακριά. Πραγματικά είναι ευφυεί όλα αυτά. Πραγματικά είναι σωστά. Για όσο δε τι προσπάθειε τη επιστήμη που λέει, προφανώ δεν θυμάται ότι άλλα συστήματα, αυτό που δίρκησε λίγο σε αυτό τον πλανήτη και ήταν μια καλή, μια καλή αρχή και ένα καλό πείραμα, ακόμη στα 10-15 χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει, τι δεκαετίε του 30 και του 40, είχε φτάσει πολύ ψηλά την έρευνα και είχε ξεπεράσει το άλλο σύστημα, εδώ το υπάρχον, που είχε και 200-300 χρόνια ζωή. Λεπτομέρειε όλα αυτά. Και πήγαν και πρώτοι στο φεγγάρι στο κάτω-κάτω. Λεπτομέρειε το κλασικό επιχείρημα. Λεπτομέρειε όλα αυτά. Απλά επειδή μα είπε ότι όλο αυτό που ζούμε είναι FES και έχει χαθεί τελείω η λογική. Αν το δει κανεί με γυαλιά παραλογισμού, ναι, όντω είναι πάρα πολύ ευφιέ γιατί νομίζει ο καθένα ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ενώ ουσιαστικά ε, είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να το καταφέρουν και με πολύ συγκεκριμένε προποθέσει. Αυτό που μπορεί να καταφέρει ο Αδωνή, έτσι όπω πάει, είναι να ανέβει τελικά στην Μπουλντόζα. Για το ελληνικό. Λοιπόν, με ρωτήσετε κι εσεί για τι Μπουλντόζε. <laughs> ετσι <Και> στο τέλος με βλέπω τη μέρα που θα πάμε σε μπουλτόζα με κοπάλο σε ο ατορίς, ο ατορίς, τώρας, ατορίς, οματορα... <Και> με βλέπω τη μέρα που θα πάμε σε, σε να για, να, για να ξεσκάσουμε. <Ρίχτω>, ηλία. Εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό. Αλλήμον. Και ποιο δεν πιστεύει στον καπιταλισμό. Πρέπει να πιστεύει για να τον υπηρετήσει σωστά. Τον καπιταλισμό. Ε, δεν ξέρω σε ποια τραπέζια πηγαίνει ο συνάδελφο βουλευτή ε, τη προηγούμενη εκπομπή και κάνουν τέτοιε συζητήσει και αναστατώνεται. Αλλά στα δικά μα τραπέζια είναι πολύ καθαρά τα πράγματα και νομίζω στα τραπέζια όλων των Ελλήνων τα πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα που θα ακούσετε τώρα είναι πολύ καθαρά. Θέλω να πω. Έγκλημα η δολοφονία, Λαμπράκη. Είναι όμως κάτι για το οποίο ακόμα οι μεγαλύτεροι στα οικογενειακά τραπέζια, διότι οι οικογένειες έχουνε και αριστερούς και δεξιούς, πλακώνονται. Ποιος τον έφαγε, ο ήτανε τι, τι δουλειά είχε εκεί το τρίκυκλο, ήταν το παρακράτος της δεξιάς, μήπως του τον έδωσε το κουκουέ, και και, και, και, και. Δεν έχει καθόλου και, και, και Είναι πολύ καθαρά τα πράγματα για τη δολοφονία, Λαμπράκη. Επειδή και σήμερα είναι η επέτειος θανάτου, η δολοφονία έχει γίνει πέντε μέρες πριν, με το τρίκυκλο, το παρακράτος της άκροδεξιάς και της δεξιάς εκείνων των ετών, με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή του Εθνάρχου, ο οποίος και καλά δηλώνει και στα προμνημονεύοντα και πολύ ιστορική ξεπλένοντάς, τον θέλουν να πούνε ότι δεν τα ήλεγχε όλα αυτά, τα ήλεγχε και τα παραήλεγχε, με αυτά κυβερνούσε όλο το δεξιό κράτο. Ε, με τι μαριονέτε τη κυβερνήσης ο Αμερικανό πρέσβη έκανε και τότε κουμάντο, ε, όπω συνέβαινε και τι επόμενε δεκαετίε με μικρά διαλύματα ή με άλλε δόσει κουμάντου. Αλλά το παρακράτος αυτό, τη απίλα του Ντουνιά, κάτι από βράσματα κυριολεκτικά, ανέβαιναν στα τρίκυκλα, αυτοί σκότωσαν το λαμπράκι. Είναι πεντακάθαρο σε όλου, στους ιστορικού. Όλοι όσοι αναμετρώνται με την ιστορία και τον πόη του ξέρουν ακριβώ τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη Υπόθεση και ιστορία. Κανένας δεν τζακώνεται γύρω από τραπέζι για αυτό το θέμα. Ήταν μια καθαρή δολοφονία του παρακράτους της δεξιάς που ήθελε να σηματοδοτήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα εκείνη την εποχή. Αλλά να μην διχαζόμαστε, τα πάμε τόσο καλά, οπότε δεν χρειάζεται ο διχασμός. Όταν λοιπόν κάνουμε έναν αγώνα για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες <χειστείτε> καλά. για να δώσουμε στον πατριωτισμό ένα νόημα που είναι ε, απαλλ από τις ακρότητες και τις εντάσεις, αλλά είναι στεναρό. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Και στην πράξη, στα σύνορα, και όμως στις καθημερινές αναφορές του λόγου μας, ε, τώρα να έρχεται η Επιτροπή και να κάνει σαν σήμερα ε, σινεμά και σε αυτό το σαν σήμερα σινεμά να επιλέγει και στοιχεία τέτοια, τα οποία μπορεί να αναζοπυρώσουν έρηδε, το βρίσκω ατυχές. <Τι> Ένα account το οποίο στο Twitter έχει καταφέρει να κάνει άνω κάτω τους Έλληνες την ώρα που κάνουμε μία πανεθνική προσπάθεια κάνει τη δουλειά του λάθος. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό. Να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διχάσει όσους ενώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. <Τι> Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διχάσει όσους ενώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλάρα, ποτέ ρε, ποτέ Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο μισοτάκι; Τη λαμπάδα μην ξεχάσετε. Στον σας βέβαια ότι έχει ο καθένας, ο κύριος Ρεσό γιατί είναι λέει δεν είναι και πολύ ψηλός. Λεπτομέρεια λαμπάδα και η κίνηση μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν δεν θα επιτρέψει σε όλους αυτούς που μας διχάζουν την Γιάννα Αγγελοπούλη εννοεί και την Επιτροπή με όλα αυτά που κάνει στο Twitter να μας διχάσει επειδή μας ενώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα ποιους ενώνει, πως ενώνει είναι ένα ωραίο θέμα αλλά μάλλον για το κρεβάτι του γιατρού και όχι εδώ για την εκπομπή 2.11 -80, -80, 80 τηλέφωνο επικοινωνία, πάρτε μέσα. Αν είστε ενωμένοι, αν θέλετε να ανάψετε λαμπάδα, γιατί μείει, μήκο και μέγεθο, εδώ το μέγεθο μετράει. Πάρτε να πείτε στον Αποστόλη, θα το εκτιμήσει πολύ αν πιάσει κουβέντα για το μέγεθο τη λαμπάδα βεβαίω. Ε-mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radioparkiparapolitik.gr. Ο κύριο Τσιόδρα χτε μα αποχαιρέτησε, ε, μετά από δύο μήνε περίπου, 70 τόσε μέρε, ε, και αναφέρθηκε σε κάτι που έχει σχολιαστεί. Διάβασε ένα πείμα, ισχυρίστηκε ότι είναι του Ελίτη. Δεν είναι του Ελίτη, αλλά α ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Θα ήθελα να τελειώσω αυτή την ενημέρωση με ένα απόσπασμα από τον Οδυσσέα Ελίτη. Μπορώ να γίνω ευτυχισμένο με τα πιο απλά πράγματα. Και με τα πιο μικρά. Με τα καθημερινότερα των καθημερινών. Μου φτάνει που οι εβδομάδε έχουν Κυριακέ. Μου φτάνει που με αγαπάνε τέσσερι άνθρωποι. Πολλοί μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους. Πολλοί που δεν φοβάμαι να θυμάμαι, που δεν με νοιάζει να με θυμούνται. Που μπορώ και κλαίω ακόμα και που τραγουδάω μερικές φορές. Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν και βοδιές που με εγωιτεύουν. Σας ευχαριστώ για όλα. Δεν είναι του ελίτη και έχει γίνει, ξεσπάσει και ένα άλλο στο διαδίκτυο και κράζουν όλοι τον Τσιόδρα ότι χρησιμοποιεί ελίτη ενώ δεν είναι ελίτη. Είναι από έναν blogger, βιολιστή στη στέγη, από ένα κείμενο που είχε γράψει με θέα, με τίτλο Παράθυρο χωρί θέα. Ένα πολύ ωραίο απόσπασμα και το διάβασε και ωραία ο κύριο Τσιόδρα. Πολλά μπορούμε να πούμε για τον ε, κύριο Τσιόδρα. Ε, ε, και εμεί εδώ είχαμε πει, με ιδιαίτερη έτσι έμφαση, εκείνη την πρώτη Κυριακή μόλι τον είχαμε γνωρίσει που είχε πάει να ψάλει στην εκκλησία με τι κάμερε απέξω. Όχι, είχε πάει να ψάξει, αυτό δεν μα απασχολεί. Αλλά που τον χρησιμοποίησαν ή χωρί να το θέλει, χρησιμοποιήθηκε όλα μαζί από τι κάμερε για να τονωθεί μια άλλη πτυχή, όπω κάνουν πάντα τα μέσα ενημέρωση. Να ξεφύγουμε από αυτό που πραγματικά τον θέλουμε και, τον, και πρέπει να τον παρακολουθούμε, για να κοιτάμε όλε τι δεύτερε, τρίτε, πέμπτε πλευρέ ενό ανθρώπου. Νομίζω μετά δεν το επανέλαβε, ίσω να κατάλαβε και ο ίδιο σε τι παγίδα τον είχαν μπλέξει. Γενικώ ήταν πολύ ήρεμο και μα καθησίγαζε σε όλα αυτά. Είχε και αντιφάσει. Ο ίδιο τη απέδωσε στο ότι αντιφάσει είχε και όλος ο, όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Και καινούργιε πτυχέ και σελίδε κάθε μέρα. Αλλά γενικώ ήταν μια πολύ καλή παρουσία στο δημόσιο λόγο και το είχαμε ανάγκη αυτό το ήρεμο και με γνώση και χαλαρότητα ύφο. Οπότε το αν χρησιμοποιεί ελίτη ενώ δεν είναι ελίτη, νομίζω είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Θα πάμε στο, στο λαό κατευθείαν, θα πάμε στο λαό στον Παναγιώτη Χάλαρη τα λέω αυτά γιατί είχαμε και κάτι άλλο αλλά είδα ότι έχει περάσει ο χρόνος οπότε πάμε κατευθείαν στο πρώτο μέρος του λαού γιατί βάζετε στον άνθρωπο πράγματα που δεν λέει. Σε ποιον άνθρωπο. Σε άρνηστη. Του Κυριακού, του Γκούλι, του, Γκούλη, του Α, τι δεν είπε. Δεν ξέρει ότι άρνηστη την άρνηστη είναι θετικό, είπε. Δεν εκτιμώ ότι δεν έγινε τίποτα. Άρα εκτιμά ότι έγινε κάτι. Από το παρελθόν. Α, Δύο αρνήσει, μία κατάφαση. Το πιάσα. Σε παρακαλώ. Ε, αυτό ε, το είπε όμω. Δεν το βάλαμε στο στόμα, αλλά αυτό το είπε. Έχει ε, ε, και στα δίκια, έχει και ο άνθρωπο και είπε Δεν εκτιμό δεν έγινε τίποτα. Άρα έγινε. Απλά είστε ζώα και δεν καταλάβατε. Ε, τώρα εντάξει, μας προσβάλλει, μας προσβάλλει και αυτός άλλοι να κάνουμε. Το, το δεχόμαστε, ψηφίσαμε, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Εννοείται, τι άλλο θα κάνατε. Μια χαρά το δεχτείς. Μη μένει είστε στο να δέχεις οτιδήποτε. Έλα, γεια. Έλα, Έλα, ε, καλέ, πού είσαι! Ωραίο, ελεύθερη κοπέλα Τι είναι, καλέ, πώ είσαι ελεύθερο, ξεχώρισε ή άλλη σε έστειλε? Ω, ρε, περίπου κορονοϊού. Ω, καλά, βαρετό. Άκου, άκου, μάνα μου. Μα φύλαξε ο Θεό, επειδή λένε ο Θεός είναι Έλληνα, η χρυσή Τι είναι δηλαδή, τι είναι από άλλη χώρα, τι είναι Αλβανός, Έλληνα είναι. Μην ξαναμπήσαι και ο πράγμα, Αλβανό, οι υπερπατριώτες, οι μακεδονόμαχοι, οι Ιθακωμάχοι και οι ψυχομάχοι και όλα σε ψή. θα τα είχαν κάνει πουκ******. Ευτυχώς τα μέσα που είναι μαζί τους με τον Κούλι, ο Κούλις είναι ο κλασικός τύπος αυτός που ξεκίνησε για τον πηγαιμό στην Ισφάκη και βγήκε στην Ισφράκη. Τέτοιοι μακ**** είμαστε και τέτοιοι μακ*** μαθαξίζουν. Ελάς Ελίνων χριστιανών, ανεβολής και εκλογών. Ελάς Ελίνων χριστιανών Ανεφ, πουλισκε κλόγαν, έτσι τα έτσι νιμώνα σου. Τα ρατάτζου, Παρασκευή, βάλα χαλιά ε, Έβαλε την Παρασκευή που πέρασε. Έβαλε ε. Ναι. Δεν άκουγα ρε μά**α συνθήρισή. Βάλ την 900 στο www.elenofrenian.net.gr ε, Το φταίρε αγοράκι μου, το ξέρω. Ε, το άρα φέρω, τι με ζαλύσεις, βάλε κιάκου. άκου. Απ' το Sky είμαι, απ' το ακούω. Μπράβο. Αντε αγοράκι μου, άντε. Άντε, πολλά. Έλα ρε, πού είσαι. Έλα Παίσαι, να αυτό. πούμε, τι έγινε. Εδώ, από Κόνιτσα, μόνο στις Μίτσος. Εγώ δεν θα πάω μπαχαμε θα πάω με άλλο Τζαμάικα. Άλλα θα πάει Μπαχά. Τζαμάικα φίλε, τζαμάικα η φάση. Τζαμάικα, Τζαμάικα, Εκεί δεν έχει χτυκιό. Όχι μωρέ, σιγά, δεν κολλάει τίποτα εκεί πέρα. Έχει Α, δεν κολλάει. Πέρα. Ε, ούτε εδώ κολλάει. Αφού, αφού δεν είχαμε πολλά κρούσματα, άρα ε, επίσημα στέλνει. Η Ελλάδα πέρα. ποτέ δεν πεθαίνει. Χαλάου! Τι να πεθάνε, ρε, εσύ. Έχουμε τόσε κλησίε, τόσε αγίου. Είναι δυνατόν να, να μα κολλήσει εμά κάτι. Πάει θα είχαμε κολλήσει, σωστό. Άρα πέρα. τι αποδεικνύεται επίση, καθώς... ότι ούτε με το κουταλάκι κολλάει. Άιση χτύρ, όλοι. <laughs> Άθρισκα γουρούνια. Σε ακούω πολλά χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί. Ωραία, καλή τύχη. Yeah. Ήθελα να σου πω ότι με έχετε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο σκεπτόμενο. Σα ακούω ανελειπώ. Παλιά σ' άκουγα μόνο για σένα, λόγω και του νεαρού τη ηλικία. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ακούω το θύμιο επειδή έχουν ζωήσει τα πράγματα για μένα. Καλό αυτό. Βρίσκει πάντα κάτι να ακούσει. Δεν το συζητάμε, όχι ότι εσύ έχει πέσει, ίσα ίσα, αλλά απλώ μένω στην ουσία του θέματο, αυτά που λέει και όχι τόσο στο χειμωριστικό που έχει μεγάλο ποσοστό εσύ αυτό και καταλαβαίνεις πώ το λέω την ευθύνη. Ε, ο θείμενο δεν είναι εύκολο. Θέλει καιρό για να τον το συμπαθήσει, το καταλαβαίνω. Θα θέλα να σα πω να συνεχίζετε να είστε καλά, υγιείς και να μα δίνετε δύναμη και χαρά. Κυ, η κυρία βούλτευση είναι η ίδια η οποία έχει κάνει πρόβλημα ότι δεν θα υπάρχει χαρτί υγεία επικοινωνία. Ναι βέβαια, μα, ξέρω, μα εμέτε, εγώ, πάνε, τρία πάνε... μνημόνια υπέγραψε για εμέτε, να έχει χαρτί υγεία. Τρία ε... <Συρίζω> μνημόνια έχει υπογράφει για να έχει το χαρτί Αλλιώ δεν θα είχε διότι δεν θα υπήρχαν πρώτε ύλε και δεν θα είχε υπέψε τα μνημόνια, τα υπερταμεία τα ξένα φάξ και έχει χαρτί υγεία για σένα γίναν όλα. Χαλάλοι. Και αν χρειαστεί και τέταρτο και πέμπτο μνημόνιο. Χαρτί υγεία να μην σταματήσουμε να έχουμε και όσα μνημόνια είναι να έρθουν για το χαρτί υγείας, χαλάλοι τα πιο ακριβά χαρτιά υγεία στην ιστορία τη ανθρωπότητα είναι αυτά. Γιατί για να έχει χαρτί υγείας ένα λαό να υπογράφει τρία μνημόνια και να υπάρχουν οι επιπτώσει στον αιώνα των άπαντα, όπω λέμε, χαλάλοι πραγματικά και είναι και ωραίο. Ωραία παγκόσμια πρωτιά. Άλλη μια παγκόσμια πρωτιά πέρα από όλα αυτά που του έχουμε καταπλήξει μέσα στον κορονοϊό. Μια ευχάριστη είναι ότι Ευχαριστή είδηση. Μέχρι στιγμή, γιατί με την κυρία Σοφία Νικολάου, την γραμματέα τη Αντιαγκληματική Πολιτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και το Βασίλειο Δημάκη, έχουμε ξανακούσει ειδήσει που δεν έχουν τηρηθεί. Παρ' όλα αυτά, βγήκε πριν λίγο στην ΕΡΤ και είπε ότι μεταφέρεται στο αρχικό κελί, στον Κορδιδαλό, όχι στι γυναικείες φυλακέ. Ένα υπόγειο θα του έχουν και το λάπτοπ και θα μπορεί να παρακολουθήσει τις, τα μαθήματα τα, στο Πανεπιστήμιο όπω πρέπει, με τι συνθήκε που πρέπει ο υπότροφο, αριστούχος, φυλακισμένος Βασίλης Δημάκη που είχε ξεκινήσει προχθές τρίτη απεργία πείνας γιατί τον κορόιδευαν ομά και κυρίως η κυρία Νικολάου βγήκε πριν λίγο στην έρτηκε, είπε τα πράγματα ότι θα γίνουν έτσι περιμένουμε να δούμε, να τα τσεκάρουμε γιατί το έχει ξαναπεί δύο-τρεις φορές και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως αντί των δηλώσεών τη βλέπουμε μια εκδικητική ε, πολιτική από την συγκεκριμένη... Πολιτικό και την, το Υπουργείο Δικαιοσύνη γενικότερα. Ειδήσει τώρα, λίγο αργοπορημένα, από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδο, δημοσιογράφο Μάρτιο. Στην σκόνη μας έφαγε ο Ερντογάν και στην υπόθεση του Εύρου και της δήθεν κατάπάτηση εθνικού εδάφους, όπω έγραψε μια κολοφυλάδα στην Αγγλία και όπως αναπαρήγαγε ο ανύπαρκτος ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όλα τα εδάφη μας παραμένουν ελληνικά, το δε νερό του ποταμού είναι ακόμη καθαρό αφού δεν πίνεις νερό αλλά πίνει βελούδο. Το γεγονό τη υποχώρηση Ερντογάν αποδίδεται από κύκλου τη Αθήνα στη δημοσίευση φωτογραφιών από την εποχή που ήταν φαντάρι δύο βουλευτών τη Νουδού. Πρόκειται και τι φωτογραφίε των Θάνο Πλεύρη με τη στολή των Ιδρικών Δυνάμεων και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου με τη στολή του Λοχία. Οι δύο φωτογραφίε που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο αποδεικνύουν το ρωμαλαίο ύφο των δύο ανδρών και όπω είναι φυσικό προκαλούν τρόμο στου Τούρκου, οδηγώντα τον Ερντογάν σε άτακτη φυγή. Συνέδριο με θέμα «Καπιταλισμός. Ο θάνατος ασπάει πάει» διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να τονίσει ότι ο καπιταλισμός δεν είναι οφέλιμος για όλους, αλλά για λίγους, και να καταδείξει τις δυνατότητες θανάτωσης των πολλών, αλλά άτυχων, αυτού του συστήματο. Ο αριθμός των ομιλητών του συνεδρίου θα είναι... Ένας. Ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ χορηγή επικοινωνίας είναι τα γραφεία τελετών της χώρας. Άλλη μια πρωτοβουλία με βαρύνουσα σημασία από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μιτσοτάκη. Με ανάρτησή τη στο διαδίκτυο μα καλεί όλους απόψε το βράδυ στι 9 να χειροκροτήσουμε του ψύστες στο Σουβλατζίδικον. Σε αυτού χρωστάμε τα σουβλάκια και τα κοντοσούβλια που τρώμε από την ώρα που άνοιξαν τα μαγαζιά. Έγραψε στο λογαριασμό τη, ενώ έσπευσαν από κάτω να κάνουν like οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, η Άλκη τη Πρωτοψάλτη και ο Χρήστο Λούλη. Καιρός. Νομίζω το κάνουν επίλυδες. Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοιος κολόκερος. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία και τώρα οι που μας κρύβουν. Που μας κρύβουν επειδή είναι πολιτισμόδας όλο αυτό. Θα το σηματοδοτήσουμε κάπως έτσι. Και βεβαίως αυτές τι ειδήσει τις έχει ο ένας και μοναδικό τελοπόν. Είναι αυτό εδώ το Βυζαντινόν. Βυζαντινόν. Δεν κολλάτε τίποτα. Γιατί περιέχει ένα βότανο από τα πλέον Λίγα βότανα υπάρχουν στον κόσμο, παγκοσμίω. Είναι από τα βότανα τα οποία είναι δυσέβρετα. Δεν υπάρχουν. Το οποίο υπάρχει μόνο στην Αυστραλία. Αλλά υπάρχει ένα βότανο το γράμμα που κάνει 50.000 ευρώ το κιλό. Το έχω πει χίλιε φορέ εδώ. Μέσα και επιβεβαιώθηκα. 50.000 ευρώ το κιλό, ένα βότανο φαρμακευτικό. Η ακραίωση ιδιαστικά με την απορροφητικότητα. Η ακραίωση, βέβαια, είναι ότι κάτι το έχει γίνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εδώ μέσα έχει ένα βότανο που κοστίζει 300.000 ευρώ το κιλό. Όπω τα ακούτε. 300.000 ευρώ το κιλό κοστίζει μία ουσία που εδώ μέσα, μόνο μία. Και αυτή είναι η απορία μου. Ποιου ψηφίσατε, Παναγία μου. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σωστό. ελπίζω λοιπόν, ακούσαμε εδώ το βότανο που είναι στην Αυστραλία, δεν μας υπετιμεί, αλλά το βότανο του γράμμου που μπαίνει στο άλλο φάρμακο, γιατί κάθε φάρμακο από αυτά έχει διαφορετικά βότανα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν είναι κανένα σκιτζής, να φάσει το ίδιο βότανο για όλες τις χρήσει. Το βότανο του γράμμου έχει 50.000 ε, 50 το κιλό. Το κιλό. Και το άλλο βότανο που μπαίνει στην Ακραίων, είναι μια άλλη αλήφη, έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Όλα αυτά τα λέμε για να τα αντιληφθεί το ο κράτος, η πολιτεία, ώστε να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Και πάντα παραμένει αυτό στο τέλος. Ο λαός που ακολουθεί τώρα, ποιους ψήφισε. Είναι Έλα καλά εσύ Και ετύτε από Πάτρα. Να σου πω Τώρα δεν είναι τρίτη Τα γαρσόνια στις παραλίες μαζί με τη μάσκα να φοράνε και βατραχοπέδιλα γιατί για να κρατάνε τι αποστάσει. Ναι, να μετράμε και αποστάσεις, να και, και εσύ πρέπει να με φουστανέλα, Να βγω δεν έχω αντίρρηση Γιατί η δεν καταλαβαίνω. Βατραχοπέδιλα! Εγώ νομίζω και... θα καλύτερα να κυκλοφορούν με ε, Κι να η ε, Γάνας έχει π... δύο μέτρα να βγαίνει έξω το ένα μέτρο το Θα πάρει δηλαδή, ένα δηλαδή, λόγος, δηλαδή. δεν κατάλαβα, ο καθένας θα ένα λόγος Ας πάρει ένα μάξι φόρεμα πλεξιγκλάς να κρύβεται Ο άλλος θα πάρει μήνυμα που την έχει μικρή Θα είναι κυριολεκτικά Σούπερ το σοδούλι μίνι, διάφανο, πλέξι ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι, με ισχυρή πλέξη τώρα, πεταλούδα. Πλέ, πλέξη καλή δηλαδή, δυνατή. Πάντω, εγώ φίλε, κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Α, για πε. Να, ναι, ναι. ε, πρέπει να, να πάψουμε να, νο, να πιστεύουμε στον ε, παραπλανημένο ψηφοφόρο. Και να πάμε πια να υιοθετήσουμε αυτό που λέει ο πάγκαλο στην ουσία, αλλά στον συνένοχο ψηφοφόρο. Άμα πάμε στον συνένοχο, πρέπει να προβούμε και σε σύλληψει. Να προβούμε και σε σύλληψει, ρε φίλε. Να προβούμε και σε σύλληψει. Κι αλλιώ εκεί πρέπει να πάει. Και άμα είναι πρέπει να πάμε να... σε αυτή τη λογική, να μπορούμε να, να προβούμε και σε εξορίε, α πούμε, να οθήσουμε κάποιου. Να του ρίξουμε στα κλειδονίδια. Πέτα του όλου στη Μύκονο. και άϊ πάρα μα. Στη Μύκονο, ναι, καλά θα περάσουν. Φίλε... Ή αν είμαστε πιο μερακλείδε, να του ρίξουμε σε καμιά βραχονησίδα κοντά στην Τουρκία. Και καλή τύχη. Ναι, δεν νομίζω, δεν θα χρειαστεί, θα έρθει η Τουρκία εδώ. Αν και, αλλιώς... και Μύκονο να του ρίξει, μακριά είναι η Τουρκία να έρθει. Τίποτα, τι Τη Μύκονο θα πάρουν πρώτα, είναι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένο θα μπουκτίσουν από το χρήμα και θα αρχίσει η επανάσταση στη Μύκονο. Ναι, αποστολή. Έλα. Καιρό έχω να σε πάρω, μαλλιά. Γιατί ρε, μαλλιά έτσι. Καλώ, μάκα εσύ, μπράβο. Με την καραντίνα, μου ρέξει, δεν είχα και πολύ ρεξ. Αλλά τώρα ξέρει που βγαίνουμε σιγά-σιγά έξω, κατάλαβε. Εγώ σου έφταξα, Εγώ σου έφταξα με την καραντίνα και δεν πήρε, μπράβο. Σε ακούω, ρε, ακούω, σε παίρνω. Λοιπόν, σε πήρα τώρα όμω για να σου πω πέντε πραγματάκια. Γιατί εσεί που είστε έτσι αριστεροί, κουμωνιστέ, αμόρφοτοι και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά. Δεν καταλάβετε του αρίστου. Και ιδεολογικοί ηγεμονε, παρακαλώ, Σωστό, σωστό, σωστό. Άλλοι αυτοί που μα κυβερνάνε που έχουν τελειώσει τα Harvard έχουν μια μικρή ιδέα από κουβατομηχανική και μπορούν να ξέρουν λοιπόν, ότι αυτό το κομμάτι τη γη στον ευρώ και είναι και δεν είναι αποστολή. Καλά, εγώ τα ξέρω. Σαν τη γάτα του Ρέντιγκερ. Είναι ζωντανή και πεθαμένη ταυτόχρονα. Αντίστοιχα για το κομματάκι έτσι. εκείνο στον ευρώ που μάλλον είναι καμιά τέταρκο σαριά στρέμματα από ό,τι φαίνεται. Μην πα μακριά, μην πα μακριά. Σαν τον Έλβι Πρίσλεϊ, τον Μάκελ Τζάξον. Α, μπράβο. το Βιενόπουλο. Μπράβο, Άτσι, έτσι, <laughs> Ο καθένα δεν μείνει του start-to-to-to. Σωστόλου που ξέρει μαζί Πέθανε, όχι. Α, μπράβο. Α, Έτσι και το κομμάτι της Αποστολή είναι ελληνικό και δεν είναι ταυτόχρονα. Είναι μηχανική είναι σύγχρονη επιστήμη, να ξέρετε πέντε πράγματα, να λέτε στον κόσμο. Άκουσε τη, είπε ο Ναι, το... κάτι μύρισε, κάτι βρώμησε. Ε, Ήρθε μια μελιγαλήλα που λέμε. Είπε κανονικά τι λέξει ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Τα είπε αυτά, τα είπε. Τα είχε διαβασμένα, τα είχε. Δεν λέω γραμμένα ήταν, Μη αλλά είπε, τα... τα διάβασε σωστά. Θυμίζω ότι αυτέ ακριβώ τι λέξει έχει χρησιμοποιήσει έω τώρα ο Άδωνη, ο Βορύδη και ο Ρουφιάνο. Ο Μποχδάνο. Ε, ντροπή. Ε, κάτι ε. θυμάμαι, κάτι θυμάμαι. Δεν θα σου πω ψέματα. Ε, δεν πω, πω, πω, δε μου κάνει είπε, εντύπωση, είπε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή βλέπουμε τη μια σοβαρή χρυσή αυγή και δεν το εκτιμάμε πρέπει ή δεν ενημερώθηκε το... ο Μπάμπη, τι γίνεται. Ο Μπάμπη πρέπει να το εκτιμήσει, ο, ο κύριο Μπάμπη πρέπει να το εκτιμήσει, να ενημερωθεί. Μη συμμετάσχει κιόλα. Ε, το πιθανότερο. Όλοι το αυτοί όμω θα τα ταιριάζανε. Ε, τα Μπογδανοειδή, οι Αδόνιδε και, και όλοι ό, και ό, και ο, τα Βορύδη και τα Πλεύρη, όλα αυτά μια χαρά ταιριάζουν εκεί μέσα. Έτσι κι αλλιώ συμμετέχουν σε μια σοβαρή χρυσή αυγή. Ναι, αυτό είναι αυτό. Όρσε. Όταν λοιπόν κάνουμε έναν αγώνα για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες Κοίτα τα παντσούλια καλά, κατεβάστε τους κούττίνες, να μας δει μάτια και μας μουτσώνε με πόδια και με χέρια Για να δώσουμε στον πατριωτισμό ένα νόημα που είναι ε, απαλλαγμένο από τι ακρότητες και τι εντάσεις Αλλά είναι στεναρό Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διχάσει όσους ενώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Σε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από τον βουλευτή την, το νέο πατριωτισμό όπως το χαρακτήρισε και το βάλαμε ως μήνυμα νίκης. Μήνυμα νίκης και μήνυμα πατριωτισμού, αυτό που προσπαθεί να διατυπώσει με άλλο τρόπο, αν νομίζω πρέκα θα έχει πει πολύ καλύτερα σε ανίποπτο χρόνο Έχει τον Τσίπρα να κλείσουμε με έναν Τσίπρα σιγά σιγά που έχει και ο Τσίπρας ο, για τις αντιπολίτευσεις, λύσεις για όλους μας, για τον ελληνικό λαό φίλοι, Αγαπητές φίλε και καπτή φίλη για όσα θα σας παρουσιάσουμε σήμερα έχουμε ως οδηγό μας μία και μόνο σκέψη να γίνουν οι Έλληνες οι αιώνοι που θα βλέπουν τα χρόνια να περνούν ζαλισμένοι και που θα γυρίζουν συνέχεια στο ίδιο σημείο για να κουβαλήσουν τον ίδιο βράχο Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα αισιόδοξο ακούγεται τουλάχιστον είχε την Παρισία να το παραδεθεί να το περιγράψει με πολύ αναλυτικά και ωραία χρώματα Κάποτε φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα αισιόδοξα και τα πατριωτικά και τα άλλα του Σύσυφου. Ε, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο σιγά σιγά. Γεια σας, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ναι. Για σου απεσταλεί. Για. Yeah. Με λένε φλούφλοι από το σκουντούφλι, γιατί όλα σκουντουφλάω πάνω σε δοξάρια. Χαριτωμένο, ε. Πολύ. Λε... Το να κάνει την αδερφή τη δεκαετία του 50, του 70, μάλλον, τύπου παράβα, θα έλεγε ότι είναι όχι απλά ξεκαρδιστικό. Όχι απλά ξεκαρδιστικό, ξεκολοτικό. Δηλαδή ε... δεν μα κορτένει πια. Ναι, σε καταλαβαίνω. Άκου να σου πω τώρα, εγώ ε, πήγα, πήγα τι προάλλε με ένα σκληρό πυρηνικό δεξιό και νόμιζα ότι αυτή ήταν ζαβρατισμένη. <ΣΥΣ> <ΣΣ> Πήγε και εσύ με δεξιό, πέριε, αφού, πέριε. Το βλέ αφού το βλέπει για το στέρνο. Το έχει πάρει κόντρα. Τι πίστευε, Βλέπει <συντήριε> και τη φράτζα να τρέχει. <συντήριε> πίστευε <συντήριε> κάτι άλλο. <συντήριε> βλέπει και <συντήρι> το, <συντήρι> <συντήρι> το μοκασίνη. <συντήρι> να, τρία στοιχεία σου έχω δώσει. <συντήρι> Σαν τρία αυτά στοιχεία, εσύ πήκε ότι θα γνωρίζεις τον έρωτα τον ταυραντισμένο. Ναι, αυτή <συντήρι> την εντύπωση <συντ έχω, αλλά τελικά άνθρακα σου τη έχω Λέω. Άνθρακα ή δεν ξέρω τι πειράζει, Δοκίμασαι ξανά. με τα μαξιλάρια του καναπέ για προπόνηση. Έλα. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Α, λοιπόν, ήθελα να πω που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα τους καταπλήξουμε. Η Ελλάδα μας θα μπορέσει να καταπλήξει τον κόσμο και στην οικονομική φάση της κρίσης. Εμείς θα πάθουμε καταπληξία. Κάτι σαν κολάψ. Κάτι σαν τι κολάψ. Α. Κολάψους κολάψ. κολάψους. Κολάψους. Καταπληξ... Είναι αυτό που λέμε κολάψους γίτσες. <laughs> Κα, καταπληξία. λίγο πριν το θάνατο. Και αυτού θα τους καταπλήξουμε. Και εμείς θα καταλήξουμε. Από την καλή οικονομική κατάσταση. Αυτά. Ερά πω όλα μου, φίλε, πήρατε χθε μαθήματα δημοσιογραφία από την Ζαχαρέα. Μάθαμε πώ πρέπει να γίνονται οι συνεντεύξει γενικώ. Αυτό ο Μητσοτάκη, ρε φίλε, πώ στέκεται και στέκεται σε τόσε συνεντεύξει με τόση δύναμη και στένο αντιμετωπίζει τι επιθέσει των δημοσιογράφων, πάντω, ε. Καλά, είναι τον έχουν πάει πίπα κόμματα. Μήλα με μαγίε. Έγινε του άνθρωπου, έτσι δείχνει. Αυτά είναι. Αυτό. Καλό μεσημέρι καλέ μου. Γεια σου, καλή μου. Την αγάπη μου σε σένα και στο Θήμιο και ήθελα να πω τα σέβη μου για την Κυρία που άκουσα από τους Αγίους Αναργύρους. Γιατί? Γιατί είναι η παλιά κάσα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν πραγματικά και και στους αγώνες τους. Μου άρεσε πολύ αυτή η γυναίκα. Ε, Αποστολή, πολλά σποτάκια διαφημιστικά, παιδί μου. Συνέχεια, προσέχετε. Πολλά, πολλά. Μένουμε ασφαλείς. Μένουμε στον τόπο. Μένουμε μαζάκες. Μένουμε. Μένουμε Ευρώπη από παλιά. Το λέγανε. Τι πλήσετε. Δεν μου λες πόσα εκατομμύρια έχουν δώσει για τα σποτάκια. Όσα χρειάστηκαν. Τι είναι πόσα Φραίω, 20 ήταν στην πρώτη φάση. Δεν θυμάμαι τώρα μετά πόσα. Πόσα ήτανε. Ε, 20 εκατομμυριάκια <σχει> εντάξει. Ε. Ο Δέμβιας, στον κάλαμο Αντική σκλέψανε από κάποια εξωτικά όλα τα λεμόνια. Όλα, δεν έμεινε λεμόνι για λεμόνι. Οι Τούρκοι μπήκανε, α, ήρθαν α, α, από τον ευρώ, μα πήραν τα λεμόνια. Όχι, λάθο. Οι πρόσφυγε. Ήρθαν, ναι, από τη μόρια. Λοιπόν, στον κάλαμο Αντική θέλετε γιατί είναι ικανή αυτή να το μεταφράσουν διαφορετικά. Εγώ, ε, ρε φίλε, εντάξει, τώρα το λεμόνι, εντάξει, θα μου πει τώρα 1,5 ευρώ, κάνει το λεμόνι. Δεν έχει σημασία, είναι το καλύτερο αντικαρκινικό. συγνώμη έτσι. Μπράβο. Ο Δέμβο, ώρα τι κάνει, κοιμάται. Δεν ξέρω τι κάνει, εγώ, βλέπω ότι μα πήραν οι ξένοι. Τα λεμόνια Μόνο Να κολλήσουμε καλύτερο. τον καρκίνο Το κακό Το χτυκιό Τη μαύρη αρρώστια Την κακιά Ναι Για να μας πάρουν τα εδάφη Λοιπόν Περνά άλλα μηνύματα σου λέει, Αυτός έχει λεμόνια εγώ δεν έχω μπαίνω μέσα τα κλέβω. Οπότε μετά σου λέει η Aegean γιατί να σωθεί και να μην σωθεί το δικό μου το ψηλικά αντίδικό. Κάνουν διάφορου ο αυτό πρέπει δεν. Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Χαρίσανε και λεμόνια στην Αιτζίαν Λεμόνια δεν Μόνο δεν χαρίσανε, αυτό να ξέρει. Το μόνο που δεν